Επιτυχία για την αγορά χαλκού. Μουσική τα συλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Στην προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε να διαβάζουμε τον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας μεταφρασμένο από τον Δαμασκινό τον Στουδίτη στον θησαυρό του. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου η Μαρία προκαλούσα ήδη επί πολλά έτη ισόλεθρων ψυχικών πολλούς ανθρώπους διά της έχει ανταμείψει με το ίδιο νόμισμα το πλήρωμα ενός πλοίου και έχει φτάσει στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει. Και πηγαίνει πράγματι να προσκυνήσει το ξύλο του σταυρού Ομού με ακολάστους και ασελγείς νέους Ζητούσα δε να εισέλθει στον ναόν της Αγίας Αναστάσεως το αοράτος Και δεν είναι δύνατο ούτε να εισέλθει ούτε να είδει Κατέστησε λοιπόν την κυρίαν Θεοτόκον Εγκίτριαν Ότι εάν αφεθεί να εισέλθει Και είδη των σταυρών του Κυρίου Θα φυλάξει στο εξίσο φροσύνη. Αρκεί να τη υποδειχθεί ο τρόπος να το κάνει Η στράτα και λαμβάνει την εντολή να πορευθεί προς τον Ιορδάνη. Και, κατά τη σύμβαση του Βίου, διηγείται τώρα, αναδρομικά, στον Ζωσιμά, ο οποίος την έχει συναντήσει στην έρημο, όταν πια η Μαρία έχει αγιάσει, και λέει και πηγενάμενη με είδεν ένας χριστιανός, και έβγαλε τρεις φόλες και με έδωκε δια το όνομα του Χριστού. Επίρατες γουνεγώ, και αγόρασα τρία ψωμία με τα κίνας. Εκεί ερώτησε ένα άνθρωπον ποια στράτα πηγαίνει στον Ιορδάνη, και έδειξε με, και παρευθείς, κλαίοντας επεριπάτου την στράτα, και πρόσαργα έφτασα εις ναών του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, κοντά στον Ιορδάνη και την ημέραν εκείνην εμετάλαβα εις το μοναστήριον, και έφαγα και μισόν ψωμί, και έπια και από το νερόν του Ιορδάνου. Έπειτα έπεσα και κοιμήθηκα εκεί, και το ταχύ όταν εξημέρωσεν, εκατέβηκα κάτω εις των ποταμών, και εβρήκα μικρόν καράβιον, και επέρασα, και ήλθα έως εδώ όπου με βλέπεις, αβάζω σημά. Απεκρίθη ο γέρον και λέγεται, «Πόσους χρόνους έχεις, Αγία, «Αφόντις είσαι αυτού εις την έρημον», λέγει τον Ιαγία. Αγία. «Τεσσαράκοντα χρόνους έχω αβάζω σημά, αφόντις είμαι εδώ», λέγει την οζοσημάς. «Και πόθεν έβρισκε την τροφή σου έως την σήμερον, ή πώς επέρασες τόσους χρόνους», λέγει τον Ιαγία. Αγία. «Δύο ήμισι ψωμία είχα όταν επέρασα τον Ιορδάνιν και τόσον εξειράνθησαν, ώστε έγιναν ως πέτρε. Από λίγων γούν ο λίγον επέρασα με κίνα και από χορτάρια αυτής της ερήμου. Απεκρίθη ο Ιερός και λέγει την «Πώς επέρασες τόσων καιρών. Είχες τίποτε πειρασμών από τον διάβολο ή όχι». Λέγει τον η Αγία. «Αβάζω σημά. Πράγμα με ερώτησες όπου φρίτωνα σε το είπω διότι αν ενθυμηθώ του τους τόσους πειρασμούς όπου υπέμεινα και έπαθα φοβούμαι να μην του πάθω πάλι. Λέγει την ο γέρον, παρακαλώ σε δούλη του αληθινού Χριστού μη με κρύψεις τίποτε, αμή όλα δείξε μέτα δια την αγάπη του Χριστού. Απεκρίθη η Αιγαία και είπε του «Πίστευσέ με αβάζωσημά, δεκαεπτά χρόνους έκαμα εις την έρημονε τούτην όπου πειρασμού πολλούς είχα από τον δαίμονα. Διότι όταν ήθελα αρχίσει να φάγω, ενθυμούμουν το κρέας και τα ψάρια όπου ήσαν στην Αίγυπτον ενθυμούμουν το κρασί το πολύ όπου έπινα εις την Αίγυπτον και κατακαίετο η καρδία μου, ότι εδώ καν νερόν δεν είχα να πειο. Και πάλι ενθυμούμουν τα τραγούδια όπου ήξευρα και άρχιζα να τραγουδώ και παρευθείς ενθυμούμουν τι αμαρτίες μου και την Παναγία παρθένων όπου έβαλα εγκίτριαν και ήρχοντόμε ωσαν δάκρυα και έκλαια οι ταλέποροι και αν επεκαλούμουν την Θεοτόκον φως περισσώνουν έλαμπαινε μπροστά μου, και χάνοντο οι κακοί λογισμοί. Πώς να σε διηγηθώ, αβάζω σημά την στείαν όπου έκαιε την καρδία μου δια την πορνείαν. Αλλά, ως αν με ήρχετο το τέτοιος λογισμός, έπιπτα κάτω εις την γη με δάκρυα, και δένε μου, εάν δεν ήθελα ειδή εκείνο το φως να σκροπίσει τους λογισμούς μου. Λοιπόν, με τιού τους πειρασμούς αβάζω σημά, Επειράζομουν τους 17 εκείνους χρόνους. Από τότε δε έως την σήμερα με την βοήθεια της Παναγίας μου δεν έχω κανέναν πειρασμό. Λέγει την οζωσιμάς «Και πλέον δεν εγείρευσες τροφήν ή ρούχο να έχεις» Λέγει τον ιαγία «Τα ψωμία εκείνα, αν σε είπα έφαγα τα εις τους δεκαεπτά χρόνους και από τότε τρέφομαι με τα χορτάρια της γης τάφτης. Το ρούχο μου δε το πρώτον όπου είχα εχάλασε και έπεσε και κριάδα πολύν είχα τη νύκτα και πάλι την ημέραν είχα περισσόν κάθμα τόσο όπου πολλές φορές έπιπτα κάτω ως αναποθαμένη από την κρυάδαν την πολύν. Άλλο Θεός όπου είπεν ότι ούκαι πάρτο μόνο ζήσατε άνθρωπος αυτός με έθρεφε και σκεπαζέ ότι αυτός περιβάλλει των ουρανών εν εφέλες. Ο Ζωσιμάς δε, όσα νίκουσεν ότι διαγραμμάτων τον εσύντυχεν, απειλογήθηκε και είπεν Η Ήξεύρεις Αγία γράμματα, ή έδειξε σου τα κανεί, λέγει τον η Αγία, αβά Ζωσιμά. Εγώ άνθρωπον ακόμη δεν είδα, αφόν της ήλθα εδώ, μόνον την Αγιοσύνη σου σήμερον, αλλά μη δε καν θηρίον, ή άλλο τίποτε ζώων είδα τόσων καιρών. μηδε γράμματα ή ξεύρω, ή έμαθα αβά μου, Αμή ο Θεός, όπου δίδει την γνώση στου ανθρώπου. ανθρώπους, εκείνος με δείχνει αυτά τα λόγια. Παρακάλληγουν τον Θεόν αβάζοσιμα δια εμένα την ομαρτωλή μου. Όσαν του είπεν η Αγία αυτά τα λόγια, ο Ζωσιμάς θέλησε να βάλει μετάνοιαν, και η Αγία δεν άφησε να βάλει σωστή μετάνοιαν. Μόνο τον είπεν, αβάζοσιμα αυτά όπου σε είπα και οίκουσες, πρόσεχε κανένα να μην τα υπείς, εωσού να αποθάνω. Αμή εσύ τώρα, σύρε εις το καλόν και ιστον χρόνον όπου έρχεται, θέλει με ειδείς πάλιν, πλην να κάνει αυτό όπου σε λέγω. Από χρόνου να μην περάσεις τον Ιορδάνην, κατά πώ έχετε συνήθεια. Αμή απόμείνε εις το μοναστήριον, ότι αν θέλεις να έβγες, δεν θέλεις δυνηθεί. Και την μεγάλην πέμπτην αργά, έπαρε τα Άγια Μυστήρια κατά μόνας και φέρε τα τον Ιορδάνην. Και καρτέρι με εκεί, ότι αφόντι ήλθα εδώ, ακόμη δεν εμετάλαβα και δια τούτο παρακαλώσε να με φέρει στην Αγία Κοινωνία και να υπείς και τον Αβάν Ιωάννην τον ηγούμενο του μοναστηρίου σας να προσέχει καλά ότι πολλά κακά είναι μέσα στο μοναστήριο και χρειάζονται να διορθωθούν. Αυτά είπε η Αγία και παρευθείς έφυγε προς την έρημο. Ο Δεγέρον εθαύμαζε Πώ τον είπε την συνήθεια του μοναστηρίου «και πως ήξευρε τα σφάλματα του μοναστηρίου, «και μόνον έπεσε κάτω εις την «και εφήλισε τον τόπον όπου εστεκεται η Αγία, «και ευχαριστώντας τον Θεόν, εγύρισε εις το μοναστήριον. «Ωσάν δε ήλθε ο άλλος χρόνος, «κατά την συνήθεια του μοναστηρίου, «ηθέλησε ο μας να έβγε και εκείνος, «και δεν εμπόρεσε ότι τον επίασε θερμασία, «και τότε ενθυμήθη πως τον είπε η Αγία, να μην έβγε από το μοναστήριον. Λοιπόν, έκαμεν ο λίγες ημέρας θερμασμένος και πάλιν υγιέν. Όταν δε η Μεγάλη Πέμπτη, επήρε την Αγίαν Κοινωνίαν, ως τον είπεν η Αγία, και επήρε και ολίγα σίκα και φινίκια και φακίν βρεμένην εις νερόν και επήγε κοντά εις των ποταμών και να είδη την Αγίαν και έκλαιε περισα πως η Αγία και δεν το. Και πάλιν εκεί ήλθε τον άλλος λογισμός και έβανε εις τον του ότι εάν έλθει η Αγία με την απεράση των Ιορδάνη, όπου καράβιον δεν ήταν. Αυτά εν είδε την Αγίαν και έφθασε και όσαν την είδεν εστάθη παλιόγέρον και θαύμαζε με την απεράση. Και παρευθύ βλέπει την και έκαμε τον σταυρόν της. Νύκτα ήταν ο καιρό. και φεγγάρι καθαρόν και έβλεπέ την και, ω έκαμε των Σταυρών, ευρέθη στο άλλο μέρο του ποταμού. Ο Δέζο Σιμά, ω την είδεν, έκαμε σχήμα να προσκυνήσει. Και λέγει τον Ιαγεία, Αβά, σημά, τι θέλει να κάνει. Τα άγια μυστήρια βαστάζει, και θέλει να ποιήσει μετάνειαν. Λέγοντα τον λόγον αυτόν, η Αγία έφτασε προ τον Γέροντα και είπε: Ευλόγησόν με, Αβά, ευλόγησόν με. Έπειτα έβαλε τον Χέροντα και είπε: Το πατερημών, και το πιστεύω ει ένα Θεόν και εφίλησέ τον κατά την συνήθεια της αγάπης και τότε μετάλαβε και είπε «Νιν απολύεις την δούλην σου δέσποτα εν ειρήνη κατά το ρήμα σου ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου». Τότε λέγει το γέροντε «Συγχώρισόν με αβάσοσιμα άλλο ένα θέλημα να με κάμεις τώρα σύρει στο μοναστήριό σου με την βοήθεια του Θεού και εις τον άλλον χρόνον όπου έρχεται Πάλιν να έλθει στον τόπο όπου με έβρικε την πρώτη φοράν και με θέλει ειδή καθώς θέλει ο Θεός μου. Λέγει την ογέρο. δούλη του αληθινού Θεού, Άμποτε να ήμουν άξιο να σε ακολουθήσω. Αμή καν έπαρε από ταύτα όπω έφερα τα φαγητά, άπλωσε γούνη Αγία και επήρε μόνον τρία σπηρία από φακήν. Και πάλιν έκαμε τον σταυρό τη και επέρασε τον Ιορδάνιν ποταμόν από πάνω, ω αν την πρώτη φοράν. Ο δε γέρον εγύρισε εμείς το μοναστήριον, δοξάζοντας τον Θεόν. Αμή, πολλά επικραίνεται, πως δεν έμαθε το όνομα της Αγίας, όμως εθάρει πάλιν να την ερωτήσει. Όταν δε έφτασε πάλιν ο χρόνος και η ημέρα της τυρινής και ευγήκεν από το μοναστήριον κατά την συνήθεια όπου είχε και επεριπάτη την έρημον, κοιτάζοντα εδώθεν και εκείθεν μη ειδή την Αγίαν πουποτε και ως δεν έβλεπεν, άρχισε και έκλαιεν ο γέρον, και με δάκρυα πολλά έλεγε προς τον Θεόν, «Θεέ μεγαλοδύναμε όπου με κατηξίωσες να ιδώ τι μυστήριων, μη με ιστερίσεις και έως τέλους να το τελειώσω. Καταξίωσέ με, Χριστέ μου, να απολαύσω και πάλιν την ευχήν της δούλη σου». Αυτά λέγοντας ο γέρον, εκίταξε δεξιά και ζερβά μήνα την ειδή, και κοιτάζοντας, είδε όπου ήταν αποθαμένη και σταυρωμένη τα χέρια, Και το κεφάλι της ήταν προ την δύση. Και όσαν την είδεν, έδραμε κλαίοντας, Και επίεσε τα ποδάρια της Αγίας, Και έβραχε χέντα με τα δάκρυά του. Όσον γούν η δύνατο, εδάκρυσε. Και από το ψαλτήριον είπε τον άμμο Και τότε εθαύμαζε την Ακάμη. Και παρευθύ βλέπει απανοκέφαλα της Αγίας, και ήτον γραμμένη η γη, και έλεγε νέτζι «Αβάζωσιμα, θάψε το κορμί της ταπεινής Μαρίας, αυτού όπου το ύβρες, και παρακάλεσε τον Θεόν δια εμένα, ετελειώθηκα δε εις τον μήνα τον Φαρμουθή, Ήγουν τον Απρίλιον, τη νύκτα εκείνην όπου εμετάλαβα». Αυτά τα γράμματα, ως τα είδε ο Ζωσιμάς, εθάφμασε, Τις να τα έγραψε. Πώς τον είπε η Αγία ότι δεν ήξευρα γράμματα και πώς είκοσι ημερών στράταν εις μίαν ώραν την επερυπάτησε η Αγία. Όμως πάλι νεθαύμαζε με τι να σκάψει την γην Και εκεί είδε μικρών ξύλων κάτω εις την ερημέναν, και άρχισε μετά εκείνο να σκάπτει την γην και δεν εδίνετο. Ό,τι ήταν και γέρον, αλλά και ο τόπος ήταν πολλά ξηρό. Και Βλέπει ένα Λέοντα, όπου έγλυφε τα ποδάρια της Αγίας, και ως τον είδεν εσκιάχθη, ότι ενθυμήθη τον Λόγο της Αγίας, όπου είπεν ότι θηρίον δεν είδε τους 40 χρόνους. Όμως έκαμε τον σταυρό του και εθάρει να μη βλαβεί. Και απεκρίθη προς τον Λέοντα και είπεν, Ό θηρίον ανήμερον, επειδή η δύναμη του Θεού σε εδώ να με βοηθήσεις, σκάψε την γην, να θάψομεν τις Αγίες το λείψανον, ότι εγώ είμαι γέρον και δεν δίναμε μήτε να σκάψω, μήτε να υπάγω να φέρω εργαλεία δια να σκάψω. Δια τούτου εσύ κάμε τον τάφον της Αγίας. Έτσι, είπε ο γέρον, και παρευθείς ο λέων, επίασε με τα εμπροστινά του ποδάρια και έσκαψεν όσον να σκεπαστεί το κορμί της Αγίας. Και όσαν έσκαψεν, έβαλε μετάνοιαν τον γέροντα και εσεβεί μέσα εις την έρημον. Ο δε γέρον έθαψε το λείψανο της Αγίας εκεί όπου το ύβρε και γύρισε εις το μοναστήριον δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεόν. Αλλά και ο ηγούμενος Ιωάννης ευρήκε πολλά σφάλματα εις το μοναστήριον καθώς είχεν η Αγία. Εκεί γούν εις εκείνο το μοναστήριον απέθανεν ο γέρον Ζωσιμάς εκατόν χρόνων γέροντας.